Οργανισμοί κοινή Ο ταχυδρόμος γυρίζει κάθε πρωί τις γειτονιές και μοιράζει γράμματα, λογαριασμούς, εφημερίδες, επιταγές, περιοδικά Όταν λείπουμε από το σπίτι και έχουμε συστημένο γράμμα ή δέμα ο ταχυδρόμος αφήνει μια ειδοποίηση μέσα στο γραμματοκιβώτιο. Παίρνουμε την ειδοποίηση και πηγαίνουμε στο ταχυδρομείο Εκεί θα μας δώσουν το γράμμα ή το δέμα Μαρία, κοίταξες Ναι, κοίταξα. Έχουμε μία επιταγή, τον λογαριασμό της ΔΕΗ και μία ειδοποίηση για ένα δέμα από το χωριό. Να και ένα γράμμα. Το έγραψε καλή μας η γιαγιά. Πότε λύγει ο λογαριασμός? Στις 5 του μηνός. Τι ποσόν είναι? 10.000 δραχμές. Θα τρέξεις το ταχυδρομείο να εξαργυρώσεις την επιταγή. Πάρε το δέμα και πλήρωσε το λογαριασμό.